Στο όνομα του Πατρό και του Υπ, το ύπνο είναι προ τον Βασιλεύθερο Ράνι Παράκη, πάντα ένα αληθιό πάνω πυρό. Τη και αναγαθών, και Καμία ερώτηση. <συκλίδε> <συκλίδε> <συκλίδε> Ευλογείτε? Καμία ερώτηση. Άμα <κολίου> πάμε, τελείωσε. Θέλουμε να μην πάμε. Ε... η ερώτηση είναι όταν πάμε να κατακρίνουμε κάποιον τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε και να μην προχωρήσουμε στην κατάκριση αυτή δεν είναι η ερώτηση <χω> δεν απομακρυνόμαστε από την κατάκριση ή από οποιαδήποτε αρνητική Πράξη, εάν δεν έχουμε επίγνωση και λόγο στην πράξη ή στην αντίσταση την οποία έχουμε δηλαδή κάποιος θέλει να μαρτήσει ή θέλει να κάνει κάτι καλό έχει λόγο σε αυτό θέλει να αποφύγω την κατάκριση για ποιο λόγο αν απλώ είναι μία διάθεση να υπακούσω σε ένα νόμο στον οποίο όμω δεν έχω και συνείδηση αυτή της αντίστασης ή αυτής της άσκηση δύσκολα θα απομακρυνθώ από αυτήν την κατάσταση αλλά και δεν θα μου ωφελήσει. Η κατάκριση ή οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια πράξη είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει μια ασθένεια, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα. Οπότε η θεραπεία είναι να βρεθεί η αιτία του προβλήματος. Να βρεθεί πραγματική ασθένεια που μου οδηγεί σε αυτή την κατάσταση που εκφράζεται ως σύμπτωμα. Συγγνώμη. Ναι. Οι πειρασμοί έρχονται και υπάρχει λόγος που έρχονται οι πειρασμοί. Και στους πειρασμούς αντιστεκόμαστε γιατί αποκτούμε κάποια συνείδηση και αντιστεκόμαστε. Για ποιο λόγο αντιστεκόμαστε. Γιατί πρέπει να είμαι καλός άνθρωπος, γιατί πρέπει να ακούσω σε αυτόν τον νόμο για να μην κολαστώ ή γιατί αναγνωρίζω ότι, ο ένας, ότι, ότι η υπακοή σε έναν, σε έναν λόγο και σε μια στάση ζωή έχει να κάνει με μια βαθιά επιλογή δική μου που αναγνωρίζω ότι αυτό έχει ζωή και αυτό δεν έχει ζωή Ουσιαστικά, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάκριση έχει θάνατο και η άρνηση της κατάκρισης είναι η προσδοκία και επιθύμια για ζωή. Εάν απλώς το κάνω αυτό και νιώθω ότι πιέζομαι, δεν έχει νόημα, δεν έχει τόσο νόημα, χρειάζεται να συνειδητοποιήσω ότι είναι πράξη ζωής ε, και κατάφαση ζωής και το άλλο είναι μια κατάσταση που με απομακρύνει από τη ζωή. Η κατάκριση σημαίνει άρνηση της αγάπης. Σημαίνει απόρριψη της σχέσεως. Σημαίνει προσβολή του προσώπου. Δεν είναι μια ηθική πτώση ότι δεν κάνω κάτι καλό και δεν υπακούσω έναν νόμο αλλά έχει να κάνει με κάτι άλλο πολύ βαθύτερο. Έχει να κάνει με την επιθυμία να έχω σχέση με τον άλλον και να γνωρίσω ότι σε αυτή τη σχέση υπάρχει ζωή. Και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είμαι και κοντά στον Θεό. Και να γνωρίζω ότι ο για μένα είναι η ζωή μου. Ε, επομένως, ε, αν αναγνωρίζω ότι σε αυτήν την αντίσταση, σε αυτήν την άσκηση υπάρχει ζωή, το κάνω ευχαρίστως. Η πολιτική λένε κάντε λιτότητα για να έχουμε αποτελέσματα. Και υπάρχει της αντίλογος και λέει λιτότητα χωρίς ελπίδα, δεν έχει νόημα. Εδώ κάνουμε άσκηση γιατί υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει προσδοκία ζωής γιατί αναγνωρίζω ότι αυτό είναι χαρά για μένα. Αν αυτό όμω δεν υπάρχει, δεν έχουμε το κίνητρο για να κάνουμε κάτι, απλώς νιώθουμε μία καταπίεση. Αν δηλαδή η άσκησή μας δεν είναι φανέρωση ζωής, δεν είναι εμπειρία ζωής, αλλά είναι μία πράξη καταπίεσης, έχουμε δυσκολία. Και όσο προσπαθούμε να αντισταθούμε σε κάποιο κακό, στο λάθος και δημιουργούμε καταστάσεις μέσα μας από θυμένους, η στιγμή γίνεται έκρης και όλα μαζί. Δηλαδή αν κάποιος συνειδητοποιημένα δεν αρνείται την κατάκριση ως κατάφαση ζωής και αγάπης θα αντισταθεί μια, δύο, τρίση τελο θα γίνει η Και όσο ο δεν είναι σε γρήγορση σε γρήγορση δηλαδή να γνωρίζει ότι αυτό είναι μια πράξη ζωής ε, και αφαιρείται αφαιρείται από τον προσανατολισμό ε, δηλαδή ξεχνιέται ξεχνιέται από τον πραγματικό του στόχο και ζει ανόητα, χωρίς νόημα, χωρίς λόγο, τότε αυτό το πράγμα δημιουργεί άλλες καταστάσεις. Συνεπώς, ο πρώτος τρόπος, χρειάζεται να βρούμε κίνητρο σε αυτό που κάνουμε, δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ελπίδα και προσδοκία σε αυτό που κάνουμε, και είναι κατάφαση ζωής. Αυτό είναι το θεωρητικό, αλλά ουσιαστικό. Το δεύτερο το πρακτικό είναι να είμαστε σε εγρήγορση σε τροφοδοσία πνευματική για να μπορούμε να διακρίνουμε πότε κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε γιατί ενώ μπορεί να αναγνωρίζουμε θεωρητικά, φιλοσοφικά, θεολογικά κάποια πράγματα υπάρχει και μια καθημερινή συνέχεια καθημερινή τριβή που αν δεν έχουμε επίβλεψη της πορείας μας και Συνείδηση τη μας μα, εύκολα εκτρεπόμεθα. Κάπου λέει ο κύριο. Εγώ είμαι ο Πημίνο Καλό και γυρνώσκομαι υπό τον και γυρνώσκω τα εμά. Πώ θα γίνει να γίνω με διγέρεση? τώρα βοηθήστε. <tiene>. Βάζουμε συνέχεια της πρώτης ερώτησης, γιατί ο στόχο είναι πώς φτάσεις εκείνη την εγρήγορηση έτσι ώστε να αποφύγουμε όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν έχουμε το σκόλωμα, το ολόφερος Απόστολος είναι το θυμισκόλωση να μην επέρον. Εμείς πώς θα φτάσουμε να έχουμε αυτή την εγρήγορση, ώστε να αποφεύγουμε τις παγίδες. Η δέσπονα, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η δέσπονα λέει ότι πως μπορώ να γίνω δική, δική του. του. Να θέλω. Να θέλω, αλλά ξέρω τι θέλω. Αναγνωρίζω ότι είναι αυτό που θέλω. Ξέρω τι μου λείπει. Γιατί ο καθένας φαντάζεται τον Θεό. Σαν ένα πρόσωπο που μπορεί να μην σχεδίζει την πραγματικότητα όπως την εννοούμε. Λέει ο Κύριος στους μαθητές όταν ζήτησε να είναι δίπλα Του λέει ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο σημαίνει να με ακολουθήσετε και στο σταυρό. Επομένω δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που θέλουμε. Γιατί όταν θέλω να γίνω οικίως με κάποιον, πρέπει να ξέρω ποιος είναι καταρχήν. και αν με ενδιαφέρει. Αν μου κινεί την επιθυμία των πόθων. Όταν για μένα είναι τελείως άγνωσος ο Θεός, δεν μπορώ να πω ότι θέλω να γίνω δικός Του. Όταν είναι τελείως άγνωστο για μένα ο Θεός. Εάν τώρα έχω σχηματίσει μία φαντασία του ότι είναι ο Θεός, και ικανοποιεί κάποιες προσδοκίες μου. Δεν συνεπάει αυτός είναι ο Θεός. Επόμενως κάπου εκεί λίγο μπερδεμένοι και σαλεμένοι. Το εάν πραγματικά θέλουμε τον Θεό και για να το πω αυτό πρέπει να ξέρω και ποιος είναι ο Θεός. Και ποια ανάγκη μου θέλω να ικανοποιήσω και γιατί θέλω να είμαι μαζί με τον Θεό. Βεβαίω, η φύση μας, η ύπαρξή μας ε, έχει ανάγκη, έχει φυσική ανάγκη αυτή την αναζήτηση του Θεού. Ε, επομένως, το έχουμε δοσμένο, αλλά το έχουμε θάψει μέσα μας. Το πρώτο στοίχειο, λοιπόν, που είναι αναγκαίο να γίνει, να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτόν τον πόθο μας. Γιατί η καθημερινότητα, η θεή που φτιάχνουμε καθημερινά, τον εαυτό μας που ειδωλοποιούμε, οι ιδέες μας που υψώνουμε, έρχονται να υποκαταστήσουν αυτήν την ανάγκη για τον Θεόν. Επομένως πρώτα πρέπει να βγάλω στην επιφάνεια αυτή μου την ανάγκη και χρειάζεται θάρρος και χρειάζεται ανδρείο φρόνημα να βγάλω στην επιφάνεια κάτι που με τρώει και που δεν είναι σίγουρο αν θα τον βρω και αν θα είναι αλήθεια. Δηλαδή υπάρχει μια επιθύμια μέσα μου ένας πόρθος αλλά δεν είναι τόσο προσιτό, δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Για παράδειγμα, έχω επιθυμία να αποκτήσω ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι ή να παντρευτώ, αυτό εύκολα μπορεί να σημαίνει γιατί λέει είναι δυνατό να γίνει. Άρα τολμώ και βγάζω επιφάνεια κάτι τέτοιο. Όταν η να παντρευτω αυτο ευκολα μπορει να γιατι λεει ειναι δυνατο να γινει αρα τολμω και βγάζουν επιφανεια κατι τετοιο οταν η καρδια μου λέει θέλω τον Θεό, θέλω την αλήθεια και δεν ξέρω αν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, δυσκολεύω να το βγάλω στην επιφάνεια. Άρα χρειάζεται θάρρο καταρχήν και ανζύγιο φρόνημα. Ότι αυτό τον πόθο τον αναγνωρίζω, τον βγάζω στην επιφάνεια, τον ζητώ παρόλο που μπορεί να είναι και ανέφικτος. Άρα το πρώτο στοιχείο είναι αυτό να βάλω στην επιφάνεια, να έρθω αντιμέτωπο, με αυτή μου την ανάγκη. Γιατί αυτό που πραγματικά ζητούμε είναι, αν δεν βρω τον Θεό, λέω είμαι χαμένο, δεν έχει νόημα η ζωή. Αν δηλαδή είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας, χωρίς τον Θεό δεν έχει νόημα και η ζωή. Τι νόημα να έχει, δηλαδή είμαστε κάποιοι άνθρωποι που γεννηθήκαμε κάποια χρόνια και θα βεσθάνουμε τραγικότατο αυτό το πράγμα. Πότε δεν αντέχεται αυτό το γεγονός. Άρα έχουμε μέσα μας αυτή την ανάγκη. Και όλα τα άλλα είναι σκουπιδάκια που βάζουμε στη ζωή μας για να ξεχαστούμε. Υπάρχει λοιπόν στην φύση μας αυτή η ανάγκη, είναι πολύ δυνατή αυτή η ανάγκη στον κάθε άνθρωπο είτε το ομολογείτε όχι, θέλει την αλήθεια θέλει να ξέρει τι του συμβαίνει, τι συμβαίνει στο γεγονός της ζωής αυτό το αιώνιο ερώτημα. Επομένω υπάρχει αυτό μέσα μας, αλλά πόσοι τολμούμε να το βγάλουμε στην επιφάνεια <σκυρίζει> και να το δούμε κατάματα, κατάφατσα. Γιατί είπαμε ξεπερνάει τις δυνατότητες μας. Είναι κάτι που δεν είναι σίγουρο αν θα έχει αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι χειροπιαστό όπω είναι, κάτι που μπορούμε να το αποκτήσουμε. Συνεπώς, χρειάζεται να βγάλω στην επιφάνεια έξω από θρησκευτικά σχήματα στο οποίο χειρωνόμαστε και δουλεύουμε τον εαυτό μας να βγάλω στην επιφάνεια αυτήν την αλήθεια και να την ζητήσω και να την κυνηγήσω αυτήν την αλήθεια Λοιπόν, αναγνωρίζω αυτόν τον πόθο Δεν τον καπελώνω αυτόν τον πόθο, δεν τον αποπροσανατολίζω αυτόν τον πόθο, τον κρατώ απέναντι μου και τον κάνω στόχος ζωής Ένα και βασικό είναι αυτό Στη συνέχεια μπαίνω σε μια διαργασία, σε μια άσκηση που είναι τελείως μετέωρη Δεν πατώ ποτέ στα πόδια μου Το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο Η αμφιβολία υπάρχει και είμαι μέσα Μετέωρος τελείως Αυτό όταν είμαστε σε μια εποχή που ο καθένας θέλει τη βόλεψή του να είναι σίγουρο, να αποτελεσματικά είμαστε φοβετσιάρτες ανασφαλείς Αυτό είναι αποθέσεις της ανασφάλειας Να ψάχνεις κάτι, δεις τελείω μετεωρό. Εδώ είπαμε ότι χρειάζεται ανδρείο φρόνημα. Όμως διαφυλάσω και διατηρώ αυτή την δυνατία και τη ζητώ παρόλο που δεν είναι τίποτα σίγουρο για τη στιγμή αυτή έτσι όπως το αναζητώ. Και μάλιστα αυτή η αναζήτηση δεν έχει να κάνει με, φιλοσοφική, με τη φιλοσοφική διάσταση του σκέφτομαι, διαβάζω και γνωρίζω κάποια πράγματα. Δεν είναι θέμα φιλοσοφικής ανάλυσης ούτε φιλοσοφικής γνώσης, το πόσο σκέφτηκα και πόσο διάβασα. Αυτά είναι κίνητρα, είναι προκλήσει, είναι αφορμέ, είναι ρεθίσματα που μπορεί να μου απαυξήσουν τον πόθο, μπορεί να του σε μια κατεύθυνση κάτι, μου μια κατάσταση. Αλλά δεν είναι αυτό Αυτό λύση. Γιατί είναι βολικό να διαβάσουν. Δεν είναι κάτι δόητο. Το δύσκολο είναι όταν αυτή η αναζήτηση συνοδεύεται με ένα καθημερινό προσωπικό κόστο. Όπω προτείνεται ευαγγελικά ακολουθούμε μια πράξη ζωής την χριστιανική ας το πούμε, πρόταση που μιλάει που η ουσία της είναι η αγάπη και αυτό όμως είναι το θέλημα μου υπέρ κάποιου και να κάνω άσκηση αρνούμενη, αρνούμενος τον κακό μου αυτό, τον μεταπτωτικόν άνθρωπο άρα είναι μια αναζήτηση που έχει να κάνει και μια, με μια στάση ζωής και αυτή η αναζήτηση έχει καθημερινό κόστος χωρίς να έχω σίγουρα αποτέλεσμα. Όταν όμως υπάρχει αυτή η τόλμη, τότε μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Συνήθως, επειδή στο βάθος του... Ξέρετε πώς το διαχειριζόμαστε οι θρησκευτικοί άνθρωποι... Που... Να διακόψω, λέω... Για να μην ξέφιχομε στο σύνολο Πώς διαχειριζόμαστε όταν, δηλαδή, επειδή ακριβώ η πρώτα τη Εκκλησίας, εννοούμε του σώματος του Χριστού... Είναι μια τέτοια πρόταση που έχει αυτό το περιεχόμενο, και είναι σκάνδαλο για τον κόσμο να ζητά έναν Θεό που μπορεί να μην είναι εφικτό για σένα προσωπικά, που έχει την αγωνία, που σου προτείνει μια άσκηση, που αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό είναι σκάνδαλο στον κόσμο. Και αυτό το σκάνδαλο, λάθο και λαθεμένα, η θρησκεία, η άνθρωποι τη Εκκλησίας Εκκλησία, το καλύτερο να, να πούν. Η Εκκλησία είναι χρήσιμη στην κοινωνία σήμερα και κάνει κοινωνικό έργο. Άρα υπάρχει λόγο. Υπαρξής. Και είναι χρήσιμη η χριστιανική ζωή γιατί μιλάει για αγάπη. Και έχουμε ανάγκη στη ζωή μα να, να έχουμε ανάγκη την αγάπη και να έχουμε ειρήνη και ενότητα. Δηλαδή, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη αυτού του χώρου και τρόπου ζωή με κάτι που να φαίνεται αποτελεσματικό στον παρόντα καιρό. Ενώ αυτό μιλάει για τον μέλλοντα αιώνα. Που σχετίζεται ασφαλώ και με τον παρόντα. Αλλά είναι σκάνδαλο, αφού δεν είναι σίγουρο ο μέλλοντα αιώνα για τα μυαλά μα, για την πίστη μα, για το βίωμά μα. Άρα, πρέπει να τον χρήσιμο για τον παρόντα αιώνα. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να φάνει η Εκκλησία ότι είναι χρήσιμη για παράδειγμα. Ενώ πρέπει να φάνει ότι δεν είναι χρήσιμη γιατί κάτι άλλο ζητάει. Και αυτό το άλλο είναι πρόκληση για τον άνθρωπο που δεν πιστεύει. Είναι πρόκληση για τον άνθρωπο που αμφιβάλλει. Είναι πρόκληση για τον άνθρωπο που είναι σε αναζήτηση. Συνεπώ, αυτό που χρειάζεται να κρατούμε στην επιφάνεια αυτήν την ανάγκη να την εργοποιούμε και όταν υπάρξει η κατάλληλη στιγμή έχουμε την πεποίθηση και την ελπίδα ότι ο Θεό θα ανταποκριθεί. Και ο Θεός θα ανταποκριθεί στον άνθρωπο που είναι ταπεινό. Και ο ταπεινό είναι αυτό που αρνείται τη δύναμή του σε αυτή την αναζήτηση. Ο ταπεινό είναι ο, ο άνθρωπο, όχι απλώ που λέει είμαι κακό άνθρωπο, αλλά όταν ποθεί κάτι και αυτό ο υπόθεση τον ταπεινώνει, τον συντρίβει. Αν όμω πάω στον Θεό και το λέω: Κοίταξε, έχω διάβασα, έχω αναζητήσει και εσύ, δεν μου φανηρώθηκε, έκανα τόσο καλά έργα, έκανα τόσο άσκηση και πάλι δεν αποκαλύφθηκε. Είσαι άδικος Θεέ μου. Δεν απάνταει ο Θεός αυτό το πνεύμα. Όταν ξεφύγουμε από την αυτή τη λογική και να πούμε ούτε η γνώση μου φτάνει, ούτε η άσκηση μου φτάνει και μόνο ο Θεός αν θελήσει θα έλθει και αυτό οφείλω να το κάνω γιατί αυτή είναι η πράξη ζωής τότε όταν φτάσει ο άνθρωπος στο πένθος αυτό, στην αναζήτηση την αναζήτησή του σε ποιο πένθος, το πένθος που έχει ο άνθρωπος που είχα σε δικό του άνθρωπο όπου δεν έχει κάτι να τον κάνει να επέρεται ή να ξυπάζεται ή να αισθάνει ότι είναι δυνατός, τότε ο Θεός αποκαλύπτει έχουμε την πεποίθηση. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος είναι δυνατός και στέκεται κάπου, επενδύει κάπου, στηρίζεται κάπου, στηρίζεται κάπου Στηρίζεται κάποιο κάπου όταν δεν έχει θάνατο. Όταν έχουμε θάνατο, δεν μπορούμε να στηριχθούμε με το θάνατο. Δεν υπάρχει το νόημα. Τι να στηριχτώ, έχασα τον πατέρα μου, έχασα μάνα μου. Έχασα το παιδί μου, δεν έχει νόημα το στήρα. τι, τι, τι νόημα έχει. Υπάρχει θάνατο. Όταν δεν έχουμε αυτή την εμπειρία του θανάτου, ότι δεν μπορώ να στηριχθώ κάπου και πλέον είναι χαμένο το παιχνίδι, μέσα σε αυτόν τον πόθο, σε αυτή την αναζήτηση, ο Θεό θα απαντήσει. Ο Θεό θα ανταποκριθεί. Εμεί τον εμποδίζουμε. Τον εμποδίζει η θρησκευτικότητά μα. Τον εμποδίζει η κοινωνικότητά μα, Τον εμποδίζουν τα μυαλά μα, Τον εμποδίζουν ιδέες μας. Τον εμποδίζει η αναλυτικότητά μας στο να βρούμε δίθεν τον Θεό. Δηλαδή γι' αυτό είναι η το ρώτημα πώς να γίνω δική του Θεού. Με αυτήν αν αντιμετώπιση το θέμα λέω τι να πούμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που λες πάμε έτσι και κάνουμε έτσι. Είναι πώς ο άνθρωπος μέσα του εσωτερικά συντρίβεται, αδειάζει και αφήνει χώρο. Ναι Θεό. Και αυτή η προσωπική στιγμή και προσωπικός τρόπος του καθενό που πώνασες γνωρίζει και τον τρόπο και τον χρόνο ως καρδιογνώστης. Αυτή την πεποίθηση έχουν. Για να μπορείτε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να βιώσει ε, αυτή την προσευχή, ε, ώστε <coughs> να ανοίξουν οι πόρτε σε επικοινωνία την ε, Και στην προσφάνεια άλλο καταλάβω, ε, έχω σταθεί εκεί που λέει ότι πρέπει λέει, η, ο νους να, να μπει στην καρδιά. Και, νους, καρδιά και ευχή να γίνουν ένα. Έτσι λένε οι παντέρες. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω. Σαν το καταλαβαίνω. Τι να σημαίνει. Αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει, δεν υπάρχει προσευχή. Δεν υπάρχει Αν προ... Το ερώτημα καταρχήν να ακούσουν όλοι είναι σχετικά με την καρδιακή προσευχή, την ωερά προσευχή ότι λέτε ότι δύσκολα βιώνουμε αυτό το γεγονός της καρδιακής προσευχής και πώς μπορεί να γίνει αυτό από βιβλία που διαβάσαμε ο να οθεί με την καρδία κλπ. Κοιτάξτε, εάν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να κατανοούμε σε αυτό το πράγμα χάνεται η προσευχή. Αν προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε αυτό το βίωμα σημαίνει ότι αρνούμε, αρνούμε τον Θεό. Το να προσπαθώ να κατακτήσω αυτό το βίωμα σημαίνει η άρνηση του Θεού. Και σημαίνει αποδοχή του δικού μου θελήματος, της δικής μου ανάγκης. Δηλαδή, έτσι όπως ακούγεται εσείς μπορεί να εννοείτε κάτι άλλο με τα λόγια σας. Αλλά όταν προσπαθώ να βιώσω κάτι, σημαίνει δεν με διαφέρει ο Θεός. Να βιώσω κάτι γιατί, για να σανθώ καλά? Να βιώσω κάτι για να σανθώ καλά? Να βιώσω κάτι για να σανθώ παρηγοριά? Να βιώσω κάτι για να σανθώ ειδονή? Τι, για ποιον λόγο. Για. Γεύση Θεού Δηλαδή Πώς είναι το ουσιαστικά Δηλαδή να βιώσω κάτι Το υπερφύσικο Το υπερφύσικο Το προορισμό Αν θέλω να το πούμε να σας ευκολύνω Για να έχουμε καλύτερη επαφή με τον Θεό Σε αυτή την επαφή λοιπόν με τον Θεό Για να έχω καλύτερη επαφή με τον Θεό Αφήνω το παιχνίδι σε αυτό Δεν ελέγχω το παιχνίδι Εγώ συμπροσευχή Αφήνω το παιχνίδι σε αυτό. Εγώ έρχομαι και του λέω: Θέλω το παιχνίδι μαζί σου. Αλλά του όρου του παιχνιδιού του αφήνω σε σένα. Πολλέ φορέ είναι μια τακτική που έχουμε στι σχέσει μα να ελέγχουμε τα πράγματα. Όταν θέλω να γνωρίσω τον άλλο, να έχω γεύση του άλλου, δεν είναι γιατί να παραδοθώ στον άλλο, είναι για να ελέγχω το παιχνίδι με τον άλλο. Να μπορώ να κυριαρχώ στα πράγματα ή να μην, μπορώ, να μην αφομοιωθώ από τον άλλο και απορροφηθώ από τον άλλο. Ε, στον Θεό δεν ισχύουν αυτά πράγματα. Χρειάζεται να αφήσουμε τους όρους του όρου του παιχνιδιού σε αυτόν. Φυσικά, κάποια στιγμή όταν το παιχνίδι παίζεται πολύ σκληρά και ο Θεό μα ταλαιπωρεί, έτσι τον αισθανόμαστε, υπάρχει και μια αντίδραση. Αυτή η αντίδραση είναι έντιμη. Προτιμώ το να βγάλω αυτή τη θέση μου, τι είναι αυτά που κάνει, είσαι αδυσόπιτο, παρά να υποκριθώ των πιστών ή ότι αφήνουμε στον Θεό, ενώ η καρδιά μου λέει κάτι άλλο. Ο Θεό προτιμά αυτή την αντίδραση που είναι έντιμη. Αλλά καλόβουλοι. Δηλαδή εκφράζει μια... και η επαναγία Πα... ξε... είπε την απορία. Όταν η είπε θα συλλάβει. Δηλαδή, πόθε μιέστη του. Δεν είπε εσύ ξέρεις. Είχε την απορία. Μα πώς θα γίνει αυτό. Με καλή διάθεση είναι τίμια αυτά τα ερωτήματα. Γιατί δείχνουν μια αποδοχή σχέσης. Δεν είναι άρνηση τη σχέση. Αλλά δικαιούμε να αντιδράσουν από τον λογισμό μου στον Θεό ή δυνατόν που το ποτήριον του από αιμού. Αλλά και παραδοθούμε στο, στο, στο αυτό να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι όπως θέλει. Το λέμε αυτό γιατί εσεί κάτι άλλο ασφαλώς μπορεί να εννοείτε αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να προσευχθούν για να μαστούρώσουμε. Όχι να παραδοθούμε στον Θεό, να, να αισθανθούμε μια έτσι ανάβαση πνευματική που δεν σχετίζεται με την προσωπική σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα στη ζωή μας η προσευχή. Δεν εκφράζεται πρακτικά με κάποιον τρόπο, δεν αλλοιώνεται τη ζωή μας Δηλαδή, εγώ μπορώ να είμαι σε προσευχή, να αρχίσω να μου και μετά να σκυλοβριστώ με τον άλλο, γιατί με έθιξε. Αυτό δεν καρποφόρησε η ήταν προσευχή μα του Ρώματο, δεν ήταν προσωπική σχέση. Γι' αυτό πολλέ πιάνει ο καημό να σταθούμε κάτι. Δεν θα αισθανθούμε κάτι, ό,τι θέλει ο ίδιο να αισθανθούμε. Αν βιάζουμε τον εαυτό μα και τον πιέζουμε και τον ξεζουμίσουμε για να αισθανθούμε κάτι, δεν θα αισθανθούμε τίποτα. Θα παλαβώσουμε. Αν πούμε Σω Θεωσί, ξέρει τι κάνει, τι νομίζει, εγώ είμαι στα πόδια σου, κάτι θα γίνει. Θα ανοίξει η καρδιά μα. Πιθανό. Ε, μια απορία. Στην Ελληνική Χριστία λέει να λαμβάμε το πλυσίο μα ω σε τον εαυτό μα. Τώρα, τι εννοούμε τώρα, το πλυσίο μα, ποιο είναι το πλυσίο είναι ο μα, είτε ο. Ο σύζυγό μα, το παιδί μα είναι. Καλά, εχθρό και σύγκολο, καμιά φορά είναι το ίδιο. Ναι, Πολλέ φορέ. Πολλέ φορέ. κάποιο αυτόν, οικογένειά μα. Δηλαδή. Ποιο Ο καθένα. Μπορεί, ο καθένα είναι πλησίον μα ασφαλώ, αλλά κυρίω θα μπορούσε να είναι ο, ο ο ο είναι ο πλησίον μα είναι αυτό ο οποίο μα δοκιμάζει. Ο καθένα ο οποίο αποτελεί πρόβλημα για μα. Ο καθένα ο οποίο αποτελεί πρόκληση για μα είναι ο πλησίον λοιπόν. μα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιον πλησίον μα. Δηλαδή, μπορούμε να υπερβάλλουμε τον εαυτό μα και να σταθούμε σε αυτό παραμελιώνοντα την οικογένειά μα. Αγαπήσει αυτό όχι παραπάνω τον Να δούμε τότε κάτι άλλο Είχαμε ξεκινήσει σε σχέση με την κατάκριση από το λόγο του Αβάς Δωρό Θεού ε, Λέει εδώ ο Αβάς Δωρό Θεός κάποια πράγματα τα οποία είναι δηλαδή μπορεί η κατάκριση είναι κάτι το οποίο είναι χιλιοϋπομένο αλλά οι πατέρες μας δεν ξέρουν πώς βρίσκουν τον τρόπο να τα κάνουν πάντα καινούργια και πάντα ε, πρακτικά λέει λοιπόν ο Βασδρός Θεός ότι δεν μπορούμε εύκολα να κρίνουμε τον άλλον γιατί δεν έχουμε και τις δυνατότητες και λέει γιατί μόνο ο Θεό γνωρίζει την καρδιά του καθενό μα. και δίνει μια εξήγηση πολύ όμορφη Λέει, τίποτα απορρίτως δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος από τις βουλές του Θεού. Μόνο αυτός είναι εκείνος που καταλαβαίνει τα πάντα και είναι σε θέση να κρίνει τον καθένα όπως μόνος, μόνο αυτός γνωρίζει. Πραγματικά συμβαίνει να κάνει κάποιος αδερφός μερικά πράγματα με απλότητα. Αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί στον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Βλέπουμε κάτι το οποίο μα ενοχλεί. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα... Να κρίνουμε μόνο τις πράξεις του ανθρώπου ως ενέργειες. Αυτό που φαίνεται δηλαδή. Όχι τα κίνητρα που αποτελούν και την ουσία και το πνεύμα της πράξης. Εμείς βλέπουμε μόνο την ενέργεια, την εξωτερική. Δεν γνωρίζουμε το πνεύμα της πράξης που και είναι και η ουσία. Και λέω ο κάποιο κάποιος μπορεί να κάνει κάτι που είναι έξω από τα κοινά αποδεκτά, κοινώς αποδεκτά δεδομένα που θεωρούμε ορθόν ή λάθος και έρχεται μια αντίδραση και λέμε μα πώς έγινε αυτό και τι το κάνει αυτό και αρχίζει ο και η κατάκριση και λέει ο ότι κάποιος μπορεί να κάνει μια απλότητα καρδίας χωρίς την πονηριά που αποδίδουμε εμείς στην πράξη που μας φαίνεται και βλέπουμε και εμείς τον κατακρίνουμε και λέει εν, ενώ η ζωή αυτού ας πούμε είναι ε, να ευαριστεί τον Θεό, λέει, αυτός, με την πράξη περισσότερο από ολόκληρη τη ζωή τη δική μας. <laughs> Άρα είναι πολύ βασικό αυτό να το γνωρίζουμε. Όταν είπε η κοπέλα στην αρχή, πώς να προσθέτουμε την κατάκριση. Να ένα εφόδιο. Δεν ξέρουμε τον λόγο που κανείς κάνει κάποια πράγματα. Και λέει, μπορεί να τα κάνει κάποιο με απλότητα, με αφέλεια, καμιά φορά και με καθαρότητα καρδίας και καλήν καρδιά, και εμεί να βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά η οποία ξεπερνάει τη μέση αντίληψη ανθρώπων και να αντιδρούμε και να χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε είναι αυτό το άνθρωπο που έχουμε πρόβλημα να το συζητήσουμε να το ρωτήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και το έκανες. Θα μπορούσατε με τέτοιο τρόπο που να δείχνει ότι θέλετε να τα πράγματα για να Διθεραπευτεί η διάθεση τη καρδιά σα εναντί του. Όχι να τον πολεμήσετε, όχι να τον για να φτιάξει ο λογισμό και η διάθεση τη καρδιά σα γι' αυτό Αυτό ο κάθε άνθρωπος θα το δεχόταν. Δεν θα την δρούσε, πιστεύομαι. Εκτό αν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Λοιπόν, κι αν κάποτε λέει, υπο... δείσαι τη λέει, Α αυτό που ανατρέπει όλη την ηθική που φτιάξαμε. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνει, λέει και κολλάει την ψυχή σου. Παρακάτω, δε σε τι λέει. Αυτό ακόμη, να το κρατήσουμε και αυτό. Κι αν κάποτε, λέει, την αμαρτία, πώς μπορείς να ξέρεις πόσο αγωνίστηκε και πόσο αίμα έσταξε πριν κάνει το κακό. Ώστε, τι λέει εδώ, να φτάσει να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν να στα μάτια του Θεού. Δεν το τώρα τελείως κουφό, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε, αμάρτησε τελείω, είναι αμαρτία, πώς θα το κάνουμε. Και λέει ανάλογα πόσο, γιατί κάποιο μπορεί να κάνει, δύο άνθρωποι κάνει την αμαρτία, κάνει με ελαφριά την καρδία έτσι, από συνήθεια χωρίς, έχει συνέσεις και άλλο να έχει κοπιάσει, να έχει ασ... αγωνιστεί τόσο πολύ, να πόνισε τόσο πολύ και για κάποιου λόγους να έχει υποπέσει στην αμαρτία. Ενώ του Θεού λέει αυτό μπορεί να, μι... μπορεί να μοιάζει σαν αρετή. Αυτό όμω, για τα μάτια τα δικά μας που δεν μπορούν να δουν τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά να εξατομικεύονται, να εξειδικεύονται οι καταστάσεις και τα βλέπουμε όλα σε, μαζο, σε μια κατάσταση μάζας, έχουμε μια μαζοποιημένη ηθική βλέπουμε, δεν βλέπουμε τον άνθρωπο ξεχωριστά αλλά βλέπουμε έννοιες, καταστάσεις και αυτή είναι η τη ηθικής, υπάρχει μια μαζοποίηση Λοιπόν, ε, ε, ε, ε, τότε δεν μπορούμε να, να διακρίνουμε και να ε, έχουμε σωστή προσέγγιση. Και για κάποιον άλλο λόγο, γιατί όταν... Και, και τι δείχνει αυτό, όταν εμείς δεν προσέγγιζουμε τα πράγματα προσωπικά Δείχνει κάτι άλλο, δεν έχουμε και σχέση με τον άλλο. Αν είχαμε σχέση με κάποιον άνθρωπο πραγματική θα βρίσκαμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα ελαφρυντικά θα καταλαβαίναμε τον πόνο του θα αναγνωρίζουμε τον αγώνα του και δεν θα μέναμε εύκολα έτσι εξόφαλτσα. Μόνο ανθρώπους που γνωρίζουμε και τους γνωρίζουμε γιατί τους αγαπούμε και τους αγαπούμε γιατί έχουμε σχέση μαζί τους μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό τον λόγο και να του προσεγγίσουμε με αυτό το πνεύμα του λόγου. Αλλιώ, και αυτό είναι η κατάκριση, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχέση. Και ένα άλλο πρόβλημα της κατακρίσης είναι ότι δεν υπάρχει σχέση προσωπική. Υπάρχει σχέση μόνο με τις απόψεις μας, με τις ιδέες μας, με τις αντιλήψεις μας, με την ηθική. Δεν έχει όμως να κάνει σε σχέση με το πρόσωπο για να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να διακρίνουμε αυτές τις καταστάσεις. Άλλος έχει την α ίδιοσύγκρασία, άλλος την β ίδιοσύγκρασία άλλος αυτό το περιβάλλον όμως το άλλο περιβάλλον ο ένας θα αυτό τον αγώνα για αυτέ τι συνθήκε, ο άλλος τον άλλο αγώνα δεν είναι εύκολο να κάτσουμε και να κρύουμε τον άνθρωπο και να μην βλέπουμε αυτά τα πράγματα γιατί λέει ο Θεός βλέπει τον κόπο του και τη θλίψη που δοκίμασε όπως είπα πριν να κάνει το κακό και τον ελεή και τον συγχωρεί και ομένου θεό τον ελεή εσύ δεν τον κατακρίνεις και χάνεις την ψυχή σου Πού ξέρει ακόμα και πόσα δάκρυα έχει γι' αυτό ενώπιν του Θεού. Και σι μεν έμαθε την αμαρτία, δεν ξέρει όμω και τη μετάνοια. Βεβαίω, ε, η ηθική του κόσμου δεν έχει την έννοια τη μετάνοια. Έγινε κάτι τελείωση. Δεν υπάρχει διόρθωση. Έχει γραφτεί τελείωση. Αυτό το σκάνδαλο, πώ λέει ο Άγιο Κωνσταντίνο, Άγιος Κωνσταντίν, Άγιο, έκανε εγκλήματα. Αλλά δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, γιατί η ηθική του είναι έτσι. Επίπεδο δεν καταλαβαίνει. Την έννοια τη μετάνοια, τη χάραξη του Θεού, τη συντριβή, δίνει μια διάσταση εδώ μέχρι εδώ, δεν πάει παραπέρα. Δεν πάει παραπέρα αυτή η διάσταση. Οπότε, επομένω, όταν αφαιρέσει την έννοια τη μετάνοια, τότε έχουμε αυτή τη στεγνή έννοια ηθικής. Βεβαίω, οι νομικοί κύκλοι είναι πιο φιλάνθρωποι. Γιατί στου νόμου υπάρχει και η έννοια τη επίοικια λόγω μεταμέλειας. Στον κόσμο δεν υπάρχει, υπάρχει μεγάλη σκληρότητα. Και έχουμε την εντύπωση ότι αυτή η σκληρότητα είναι πιο πολύ από την παλιά. Και είμαστε πιο σκληροί γιατί ίσως έχουν περισσότερες ενοχές για τον εαυτό μας. Και αυτό που ζούμε εμεί οι ίδιοι, αυτό το άγχος το προβάλλουμε στους άλλους. Ο πατέρας πολλές φορές γίνεται πιο αυστηρός με τα παιδιά του όταν βλέπει τα ίδια στα παιδιά του και οι ενοχές που του βγαίνουν Προβάλλεται το ίδιο στα παιδιά και γίνεται πιο αύστηρος. Είναι δυνατό να συμβαίνει και αυτό, η κοινωνία να γίνεται πιο σκληρή γιατί στα μέλη τη βλέπει τις ενοχές της, προβάλλονται οι ενοχές της. Και δεν μπορεί να κατανοήσει αυτή την έννοια της με εφόσον υπάρχει μεταμέλεια, κοσμικός όρος ή μετάνια πνευματικός όρος. Μερικές φορές μάλιστα δεν κατακρίνουμε μόνο αλλά και εξουδενώνουμε. Γιατί άλλο είναι, όπως είπε, η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Εξουδένωση είναι όχι, όταν όχι μόνο κατακρίνει κανεί κάποιον, αλλά και τον οκλημιδενίζει. Σαν να τον αποστρέφεται και τον συγχαίνεται σαν κάτι αειδιαστικό. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο και πολύ πιο καταστροπτικό από την κατάκριση, λέει ο Βασδρόθεος. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα του πλησίων, αλλά προσέχουν πάντοτε τις δικές τους αδυναμίες και έτσι προκόβουν. Να ακόμη ένα πρακτικό τρόπος. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη αλλά αν έχουμε συνείδηση του ποιοι είμαστε εμείς και έχουμε σκυμμένο το κεφάλι να όπως ο Τελώνης ο Θεός ελάσθη, η Τίμη το Μαρτώλου εμείς ξεχνιόμαστε στην εξομολόγηση υπάρχει ένα κακό που μπορεί να συμβεί. Εφόσον κανείς εσανθεί την αγάπη του Θεού που το συγχωρεί μετά ξυπάζει και νομίζει ότι είναι εντάξει. Και υπάρχει ένα ξεθάρεμα που δεν είναι καλό. Να υπάρχει χαρά είναι πάρα πολύ καλό. Να υπάρχει ξεθάρεμα στο γνώσιο από εκατεστά σχέση μας με τον Θεό. Αλλά να μείνουμε στο έλεος του Θεού και στη μνήμη του ποιοι ήμασταν και πως ο Θεός μας δέχθηκε. Αυτό το ξεχνούμε. Και νομίζουμε ότι μόνοι μα μας επανορθώσαμε. Αν ήταν μόνο η μετάνοια δεν ήταν αρκετό. Χρειάζεται και το έλεος του Θεού, πως λέει ο Αγίσις Χρωστομός. Παντρεύτηκε η μετάνοια με το έλεος του Θεού. Η μετάνοια από μόνη της δεν μας Η μετάνοια και το έλεος του Θεού. Να το έχουμε αυτό, συνείδηση. Λοιπόν, εάν έχουμε συνέστηση του ποιοι είμαστε και μάλιστα πως κάθε ώρα κινδυνεύουμε να επανέλθουμε στα ίδια και έχουμε σκημένο το κεφάλι, μας προστατεύει χάρη του Θεό. Κάποιο λέει δεν θα δω για να μην αμαρτήσω. Δεν θα πάω και να αμαρτήσω. Πολύ χρήσιμα και αυτά. Αλλά το πιο χρήσιμο όλο το οποίο μας προστατεύει σαν ασπίδα είναι η συνέστηση μας. Η συνέστηση της δυναμίας. Η συνέστηση ότι αύριο μπορεί να αμαρτήσουμε. Και ποιοι ήμασταν. Και κατά αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν τον λόγο δεν έχουμε την... τον... Τον... το πάτημα στο να κατηγορήσω τον εγώ κατακρίνο. Και το λέει παρακάτω πιο πρακτικά και πιο ωραία βάζει ο Όσοι όμως θέλουν να σωθούν λέει, όπως το λέτε. Ναι. Σαν εκείνο λέει που είδε τον αδελφό του να μαρτάνει Και στενάζοντας βαθιά είπε Αλίμονό μου Γιατί σήμερα πέφτει αυτός Οπωσδήποτε αύριο θα πέσω εγώ Με αυτή η αισθηση Όπως λέει και από στώτος Παύλος Αυτός που είναι όρθιος Αυτός που νομίζει είναι όρθιος Να έχει ταινούν ότι μπορεί να πέσει Αυτός που νομίζει ότι είναι όρθιος να έχει το νου του ότι μπορεί να πέσει αύριο Να μην ξεθαρεύει ο άνθρωπος Να μην έχουμε εύκολο το λόγο μέσα μας Και τι λέει εδώ Βλέπεις με ποιον τρόπο επιδιώκει τη σωτηρία του Πώς προετοιμάς την ψυχή του Πώς κατάφερε να ξεφύγει μέσω από την κατάκριση του αδελφού του Γιατί λέγοντας ότι οπωσδήποτε θα αμαρτήσω κι εγώ αύριο Έδωσε την ευκαιρία στον εαυτό του να ανησυχήσει όταν λέμε ανησυχία, νοούμε την καλή ανησυχία, όχι το άγχο και την αμαρτοφοβία που είναι μια εγωιστική, ένα εγωιστικό βίωμα και εγωιστική θέση, η αμαρτοφοβία και αυτό το άγχο τη κολάσεω και τη αμαρτία, αλλά μια καλή ανησυχία, η οποία δίνει καλή διάθεση στην καρδιά και να φροντίσει για τι αμαρτίε που επρόκειτο δίθε να κάνει. Να έχει μια καλή ανησυχία και να φροντίσει για που επρόκειτο δίθε να κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο ξέφυγε την κατάκριση του πλησίον. Δηλαδή, μπορεί να, είμαι, να αισθανθούμε τον εαυτό μα αμαρτωλό και χωρί να κάνει κάτι. Να θέσουμε τον εαυτό μα εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο λέει, ξέφυγε την κατάκριση του πλησίον. Και δεν αρχε, αρκέστηκε μέχρι εδώ, αλλά κατέβασε τον εαυτό του χαμηλότερα από αυτόν που αμάρτησε, λέγοντα. Και αυτό με λέει, μετανοεί για την αμαρτία του. Εγώ όμω δεν είμαι σίγουρο ότι θα μετανοήσω. Δεν είμαι σίγουρο θα τα καταφέρω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχω τη δύναμη να μετανοήσω. Και έτσι πού έθω τον εαυτό του. Δεν ένας πρακτικός τρόπος να με αφήνει κατάκριση. Λέει βλέπω κάποιον μαρτάνι. Δεν ξέρω αν δεν αμαρτήσω και εγώ αύριο. και αυτός μετανοεί. Εγώ θα μετανοήσω. Δεν αυτά τώρα. Ενώ μοιάζουν να μην έχουν σχέση με την καθημερινή μας ζωή. Έχουν άμεση σχέση. Αυτός τώρα ο λόγος που φαίνεται μια θεωρητική προσέγγιση ι αν τον επιλέξουμε και, και ασκηθούμε σε αυτό και ζυμώσουμε την καρδιά μας σε αυτό αποκτούμε ένα άλλο ήθος. Ένας τέτοιος άνθρωπος που ζει με αυτό το πνεύμα δεν θα είναι συγχωρητικό. Ένας άνθρωπος που με αυτό το πνεύμα δεν θα συγχωρέσει σύντροφό του. Αν όμως είσαι με το, με, με το άλλο πνεύμα το νομικίστικο πνεύμα τότε δεν θα συγχωρέσεις στο σύντροφό σου αν κάνει κάποιο λάθος και θα έρχονται συγκρούσεις και ξέρετε το πρόβλημα δεν είναι μόνο εάν θα συγχωρείς ο σου αν σου κάνει κάτι σε αδικήσει σε κάτι όποιο εδικιά είναι και, και αυτό υπάρχει κάτι άλλο γιατί μπορεί να μην συμβεί κάτι υπάρχει κάτι άλλο να χειρότερο όταν καθημερινά η σχέση, ο χώρος το σπίτι καθορίζεται από αυτό το σκληρό καρδοπνεύμα αυτήν τη στενοκαρδία αυτή τη τσιγκουνιά στα συναισθήματα στην κατανόηση στην αποδοχή του άλλου και αυτό είναι χειρότερο από την απάτη εμείς θεωρούμε απάτη με τα μυαλά που έχουμε ότι ξεφεύγει από μια πρακτική διεργασία από κάτι εξωτερικό κάτι που είναι πιο χειροπιαστό δεν αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι απάτη και σκληροκαρδία. Γιατί. Μα η σχέση οφείλει να εξελίσσεται. Η σχέση οφείλει να ευαισθητοποιείται. Η σχέση οφείλει, και αυτό είναι ο προσανατολισμός της, προσανατολισμός, να προχωρήσει. Να ζήσει το πνεύμα του Θεού, το έλεος συγχώρηση, την κατανόηση. Όταν δεν υπάρχει αυτό δεν είναι απάτη. Απάτη, ξέρετε, σημαίνει να φύγει ο άνθρωπος, να ξεγελάς τον εαυτόν του και να φύγει από τον πραγματικό προσανατολισμό. Αυτό δεν είναι απάτη, δηλαδή, ξεγελά τον εαυτό μου. Λέω ότι η σχέση έχει ως προς, ας το, ας υποθέσουμε ότι έχει ω κατεύθυνση την ενότητα και την κατεύθυνση προς τον Χριστό. Αν δεν ασκούμε και δεν τρέφω τη σχέση αυτού, από αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό που είναι το περιεχόμενο τη είναι απάτη αυτό. Λοιπόν, πόσο εγώ συνεισφέρω στο σκοπό της σχέση, δηλαδή, ναι, σκοπό τη είναι να κάνουμε παιδιά, πολύ ωραία. Συνεισφέρουμε και δύο. Να τα μεγαλώσουμε, συνεισφέρουμε και δύο. Πολύ ωραία. Η σχέση όμω θέλει και κάτι παραπάνω. Συνεισφέρουμε. Και αυτό κυρίως είναι το πνεύμα. Ποιο πνεύμα, τη κληροκαρδία της τη Της τη ή τη σκληρότητα του νόμου. Ή η σχέση, για παράδειγμα, θα καθορίζεται από το πνεύμα του νόμου, που σημαίνει δεν υπάρχει πνεύμα, υπάρχει μόνο σάρκα, ή θα καθορίζεται από ένα άλλο πνεύμα που ελευθερώνει. Και αυτό δεν έχει τη διαμοιάς. Είναι πορεία ζωής μέσα στη σχέση. Αν υπάρχει διάθεση και βούληση, και άνθρωπος έχει την ευαισθησία, γιατί αυτό που μας λείπει είναι ευαισθησία, όχι η συναισθηματική ευαισθησία, η λεπτότητα τη υπάρξεω μα που αντιλαμβάνεται βαθιά πράγματα, λεπτά πράγματα. Αυτό είναι λεπτότητα. Όχι η καλή τρόπη. Δεν είναι η καλή τρόπη η λεπτότητα. Η λεπτότητα είναι η πνευματική υπαρξιακή ευαισθησία που αντιλαμβανόμαστε λεπτά πράγματα τη ζωή και δεν είμαστε έτσι μπουκωμένοι, ανόητοι και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργεί άλλο λέμε, δεν λειτουργεί. Λέει, πάτερ, γμουνιάζουν οι γυναίκε. Δεν λειτουργεί αυτό ο άντρα. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται που βγαίνει σεξουαλική δεν πάει να του λες κάποιον δεν καταλαβαίνει τα συναισθήματα, δεν λειτουργεί, έτσι. Αυτό είναι ψυχολογικό, δεν λειτουργεί ψυχολογικά. Υπάρχει και πνευματική λειτουργία, δεν έχει άλλους αντίληψη, σκοπούς ζωής, στόχου ζωής. Έτσι, δεν αντίληψη αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι απάτη, δεν υπάρχει. Τι κατεύθυνζει νομίζω, η σχέση. δεν, είναι απα... δεν είναι απάτη. Λοιπόν, μια σημαντική κατεύθυνση, αυτή η σχέση με αυτό το πνεύμα της επίοικειας οτισμή κατάκριση, συγχωρητικότητας όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει καλλιεργεί στον εαυτό, του αυτό που λέμε Βασδορόθιος χωρίς άλλη φιλοσοφίες και θεωρίες μεταφέρει, συνεισφέρει στη σχέση με άλλο πνεύμα, τους αλλάζει τα φώτα σε ελευθερώνει δεν ελευθερώνει αυτό, δεν είναι αυτό έτσι δεν είναι Αλλιώ, αρχίζουμε τα κηρύγματα, τα κηρύγματα γιατί τα κάνουμε, γιατί μας λείπει αυτό το πνεύμα όταν λυπεί αυτό το πρόβλημα, να εξηγούμε, να αναλύουμε να κάνουμε δασκαλίες. Αν όμως όλη η ζωή μας καθορίζεται από αυτό το ήθος, τα πράγματα αλλάζουν. Θέλετε κάτι να ορτήστε μέχρι εδώ. Σκεφτάνουμε την αμαρτία που κάνει κάποιο. πείπατε να προσέχονται αυτοί που στέγονται να μην θέσουν. Να μας Αδιακόπτει τον Ιούντο. Παράδειγμα, ο Ακόσμο Πάγο, στην Κόρυφο, με αυτόν τον οποίο την του πατέρα του, τον παραδείγματο Σαντανά, για να μην η ψυχή του. Δεν μπορεί να πει ότι ο Αλλά λέει και για τους υπόλοιπους, του υπόλοιπου, που ήταν ο Ακόσμο Αν δεν ήταν αυτέ τις αφού είχαν δύο ματήρι. Και αν δεν Οπότε πρέπει να δώσουμε συγχώρε και οπότε να ξεχωρίσουμε τη φλεγμονή από το μόλυσμα και τη διάκριση. Ναι. Το ερώτημα του Θανάση είναι, είπατε αυτό που είναι όρθιο να μην πέσει. Εδώ έχουμε άλλα χωρί τη γραφή που μιλάει να ελέγχουμε, να διορθώνομαι. Είπατε το παράδειγμα του Αποστολού Παύλου με τον αιμομύκτη τη Κορίνθου που τον έστειλε, στο, τον παρέδευε στο διάβολο κλπ. Να προσέξουμε. Χρειάζεται διάκριση όλα αυτά. Όταν είπαμε ότι να βλέπουμε μπέσουμε και να μην κρίνουμε τον άλλο μιλούμε κυρίω για τα προσωπικά μας θέματα, για τις διαπροσωπικές συγκρούσεις καταρχήν. Εκεί που αδικούμε θα ή νιώθουμε να μην μας αναγνωρίζει ο άλλος. Δεν μιλούμε για θέματα πνευματικά. έτσι Μιλούμε για κάποια πράγματα που αφορούν εμάς, την σχέση μας, τις σχέσεις μας καταρχήν. Κατά δεύτερον λόγο... Εφόσον μιλούμε και για κάποια σφάλματα άλλων ανθρώπων έχουμε την εξής θέση. Πρώτον, για τους ασθενούντες πνευματικά υπάρχουν οι ιατροί. Είμαστε οι ιατροί εμεί. Υπάρχουν οι αρμόδιοι στου οποίους μπορεί να επεμφευθεθεί ο άνθρωπος εφόσον θέλεις. Ένα, δε, ένα, Δεύτερον, Ακόμη και να χρειαζόταν η επέμβαση δική μα, χρειάζεται ανάλογα με την περίπτωση και η διάκριση. Γιατί ο Απόστολο Παύλος όταν απευθυνόταν στον Ιωμονίτη τη Κορυφή, έκανε ολόκληρη χειρουργική επέμβαση. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε όλη την κοινότητα τη Εκκλησία την εποχή εκείνη, και χρειαζόταν να προστατεύσει τον κόσμο τη Κορίνθου από την ηθική χαλάρωση. Η Κόρινθος ήταν εμπορικό κέντρο, που την εποχή εκείνη, εξαιτία του υπήρχε μια χαλάρωση ηθών για να δώσει έναν λόγο, να προστατεύσει την Εκκλησία ενήργης απόστολο Απόστολος Παύλος, καταρχήν κατά αυτόν τον λόγο. Δεύτερο, το στέλνεις το, τον παρεδείς τον διάβολο αλλά τι λέει μετά εφόσον άρχισε να μετανοεί καλή όλη την Εκκλησία να του δώσει αγάπη μην τον καταπιεί ο διάβολος μέσα στην απόγνωση λέει. Άρα όταν και αν κάνει κάτι έχει διάκριση για θεραπευτικούς λόγους εμείς κρατούμε μόνο το ένα, τι λέει μετά παρακάτω κάνει λοιπόν αυτή η επέμβαση για να συνειδητοποιήσει ο είδο την πτώση να προστατευτεί κοινότητα από την έκκληση των ηθών την αμαρτία και μετά προστατεύει τον που λέει επιβεβαιώστε του επιγόντος στην αγάπη σας σε αυτόν μην τον χάσουν τον πάρει ο διάβολος με την απόγνωση αυτό τι σημαίνει το ίδιο είναι όπως ακούγεται όταν λέει ο Απόστολος ελέγξτε τον άλλο τι με πραότητα Λέει κάπου αλλού, το επίοικες να γνωρίσουν οι άνθρωποι. Όπως όλος Παύλος εκφράζει την επίκεια, τη διάκριση, την πραότητα και όταν τυχαίνει κάτι δεν έρχεται για να αφορήσει κάποιον, για να το σώσει. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν δύο κίνδυνοι της αποθράσινσης και της υπερευαισθησίας, της απόγνωσης. Και χρειάζεται η ψυχή να προσταθεί και από τα δύο. Εμείς έχουμε αυτή τη διάκριση να διχειριστούμε τις ψυχές. Έχουμε αυτό τον λόγο μέσα μας. Και πάντα απαιτείται κάτι τέτοιο. Εμείς μιλούμε τώρα σε σχέση με την κατάκριση που δεν είναι επικοδομητικό, δεν είναι θεραπευτικό. Προτιμετία ποια είναι η αυτομεμψία. Που θα βγάλει καταρχήν ένα πνεύμα καλοσύνης προ τον άλλον άνθρωπο. Για να μπορέσει μια ψυχή να λειτουργήσει έστω σε κάποια άλλη ψυχή, πρέπει πρώτα να έχει, να έχει ευαισθησία. Να έχει καλοσύνη. Να έχει καλό λογισμό. Εμεί τον καλό λογισμό προσπαθούμε πρώτα να φτιάξουμε. Και δεν μπορεί να υπάρξει καλό λογισμό αν υπάρχει κατάκριση. Ο καλό λογισμό λέει: δηλαδή, καλή διάθεση, η κατά θεών διάθεση, ξεκινάει από την αυτομεμψία, την προσωπική την συντριβή, την αίσθηση του ποιοι είμαστε εμεί και όχι από την κατάκριση. Φεύγει η κατάκριση, ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Και όταν η καρδιά μα αρχίζει να αποκτά ευαισθησία, ίσω μα δώσει και ο Θεό τη διάκριση σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί να είναι ο μα, πώ να φερθούμε για να λειτουργήσουμε θεραπευτικά, όπω έκανε ο Πόσολο Παύλος Δεν μπορούμε όμω το κάθε κομμάτι το παίρνουμε από να το χειριζόμαστε όταν εμεί ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι και πάσχουμε από την κατάκριση. Κανεί άλλο. Λέει ότι. Εάν βρούμε το πισίο μα να κάνει ένα μάθημα, θα πούμε ότι θα μετανοήσει. Πώ θα το πούμε θα μετανοήσει, εφόσον δεν το βλέπουμε, το βλέπουμε τη μετάσταση, Λέει εδώ, και αυτό μετανοεί για την αμαρτία του. Με την έννοια ότι ο πρώτο λοιπόν ούτε ξέρουμε αν δεν μετενοεί, έτσι. Εμεί βάζουμε το λογισμικό μα ότι μετενοεί. Για να... Βάζουμε έναν ταπεινό λογισμό με αυτή την έννοια. Ναι. Είπατε πριν ότι. Για να μην κατακρίνουμε, μπορούμε να λέμε ότι την επόμενη μέρα το αποματήσω. Όμω, υπάρχει περίπτωση να αποπείκλωση και από, Τα πινότητα, ας πούμε, όλο, από την ταυνότητα να φτάσουμε στα όλα. Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται διάκριση και είπαμε όχι με τρόπο αμαρτοφοβίας. Και φόβο κολλά, είπαμε, με έναν τρόπο που την ψυχή την αναπτύσσει, την ελευθερώνει. Και συνήθω η κατάθλιψη προέρχεται από το γεγονό ότι όλα εξαρτώνται από εμά. Ενώ η χάρη του Θείου, πού πάει. Ναι, όπω λέει ο Άγιο Συλλονού, έχει τον ίδιο στον Άδη και μια απελπίζω. Ξέρω για πού είμαι, ξέρω ποια είναι η θέση μου, αλλά δεν απελπίζουμε. Λέει κάπου πάλι ο Άγιο Συλλονού ότι δύο λογισμού να φοβάσαι. Το ένα που λέει ότι είσαι άγιος και νένα που λέει είσαι κολλασμένος, είσαι χαμένος. Ναι θα πούμε, είμαστε χαμένοι αλλά ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού. Να δούμε παρακάτω, όσο παίρνει λίγα λεπτοδάκια έχουμε, ε, λέει και θα το δούμε ίσως την επόμενη φορά, ο Βασδρός Θεός ότι αυτά όλα γίνονται γιατί δεν έχουμε αγάπη. Και δέστε πώς συνδέει με ένα όμορφο τρόπο την αγάπη με τον Θεό σε σχέση με την αγάπη του ανθρώπου. Και να δούμε δύο λόγια για αυτό το μυστήριο τη αγάπη. θα σα πω λέει, ένα παράδειγμα του πατέρε, και να καταλάβετε καλά τι δίνε είναι από αυτό ο λόγο. Ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα που μα ταλαιπωρεί είναι που μπερδεύουμε την έννοια τη πνευματική αγάπη με την ψυχική, την ψυχολογική αγάπη. Και γιατί μα μπερδεύει, Γιατί μπαίνει στον οποιοδήποτε ένα λογισμό εξαιτία τη αδυναμία μα και του ναρκισμού μα. Και έχω μια πορεία. Λέμε, Με αγαπάει ο Γιώργο, Με αγαπάει η Ελένη. Μα αγαπάει παραπάνω από του άλλου. Έχω τον άντρα μου. Μα αγαπάει σαν γυναίκα πιο πολύ από Μπας τι γυναίκε. Μπα και αγαπή κάποια παραπάνω. Ο πρόσδοχο όμω είναι αγαπάει τη μάνα του παραπάνω από εμένα. Μετά το παιδί. Και μετά μπαίνουν λογισμοί. Αυτή είναι βάσανο για την ψυχή. Και όταν έχει και κάποιε ανασφάλειε συναισθηματικέ, είναι μια ταλαιπωρία. Και αν που βρεθούμε κι εμεί σε αδύναμη στιγμή, σε οποιαδήποτε σχέση μπορεί να μα μπει αυτό ο λογισμό. Δεν είναι ταλαιπωρία. Γιατί αν πει ψυχή και λέει. Τώρα με αγαπάνε. Μα αγαπάν πιο πολύ απ' τους άλλους. Κι αν δεν με αγαπάνε, μπορώ να είμαι αναπαυμένος και χαρούμενος. Και μπαίνει σύγκριση. Και είναι βάσταν αυτό. Υπόμενες πρέπει να διακρίνουμε την πνευματική με την ψυχική αγάπη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψυχική αγάπη ε, είναι ένα, ένα, ένα στάδιο, είναι κάτι που έχει ανάγκη ασφαλώς ο άνθρωπο για να ζήσει, ε. Αν δεν, μάθ, δεν μάθει να σε αγαπεί, δεν μπορεί και να αγαπήσει. Αυτό λέει η ψυχολογική. Και όσο μαθαίνει να σε αγαπούν τόσο έχει τι προποθέσει, είναι πλούσιο το συναισθηματικό σου δοχείο, γεμάτο και μπορεί να δώσει τα ανάλογα συναισθήματα, να εκφράσει τα συναισθήματα. Σαφώ. Και αυτό είναι ένα βοηθητικό στοιχείο να πάμε παραπέρα. Άλλες, έχει άλλε προποθέσει ο άνθρωπος ψυχολογικά ανθρώπινα που είναι γεμάτο το συναισθηματικό του δοχείου από έναν ο οποίο είναι άδειο και στερημένο. Όμως, εάν ο άνθρωπος δεν προαχθεί και δεν παιδευτεί στην αγάπη την πνευματική να εννοούμε, θα ταλαιπωρείται σε αυτή την ψυχική αγάπη που τα χαρακτηριστικά της είναι ότι έχει την αγάπη για ιδιωτική ικανοποίηση. διεκδικεί αυτή η αγάπη ζηλεύει αυτή η αγάπη συγκρίνεται αυτή η αγάπη συγκρούεται αυτή η αγάπη και είναι και αυτή η αγάπη κουράζει την ψυχή και αυτού που την διώνει και αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Γιατί αν έχεις αγάπη τέτοιου είδους, κουράζεσαι ο είδους γιατί έχεις μια ασφάλεια διαρκή, αλλά προκαλείς καταπίεση και φορτικότητα στον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, οδηγεί αυτή τη μοναξία, γιατί είναι μοναξιά, ενός διψασμένου εγώ που δεν χορταίνει με τίποτα. Αυτή η αγάπη έχει σκλαβιά, δεν έχει ελευθερία. Λέει, αν δεν έχω αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν είμαι ευτυχισμένο. Δεν χορτένει ποτέ ο άνθρωπο. Αν ρωτήσουμε εδώ του ανθρώπου που είμαστε, όλοι θέλουν να μα αγαπούν πιο πολύ από όλους. Και όλο ο κόσμο. Και κανεί, άμα δούμε ότι αισθανθούμε ότι αγαπά κάποιο παραπόλοιπε, άμα... χαλιόμαστε. Είναι εγωισμό μα που τρέφεται, είναι αρκησισμό μα που τρέφεται. Και το βασικό στοιχείο του έρωτα είναι αυτό. Αλλά χρειάζεται ο έρωτα να μεταμορφωθεί σε αγάπη. Ποια αγάπη όμως. Να δούμε λοιπόν. Και να καταλάβουμε και αυτά που λέει και ο Βάσβο του ο, πρα... ο πραγματικός λόγος της αγάπης είναι πού η κατεύθυνση πια είναι. Αν είναι μια αγάπη που κρατάω για τον εαυτό μου, για την ικανοποίησή μου, ε, για την σιγουριά μου, είναι κάτι το οποίο φθύρεται, χάνεται. Ο προσανατολισμός της αγάπης είναι, η κατεύθυνση της είναι ο Χριστό. Δηλαδή, ο κάθε ένα που συναντούμε είναι μια ευκαιρία να μάθουμε την αγάπη και να διοχετεύσουμε αυτή την αγάπη στο Χριστό. Για ποιο λόγο, Γιατί εκεί στο Χριστό είναι όλοι. Στο Χριστό, το σώμα του Χριστού, στο σώμα του Χριστού είμαστε όλοι. Ενωμένοι και εν σχέση. Και δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος ή κάθε αγάπη. Όπω και το κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Έχει τον λόγο του και τον τρόπο του. Δεν υπάρχει Α και Β, ανώτερος και κατώτερος. Όπως είναι η άλλη αγάπη του παιδιού, άλλη τη μάνας, άλλου τη πεθεράς και του πεθερός υποθέσουμε, με αυτή την έννοια, γιατί σπάνιο υπάρχει η διαγάπη, τέλο πάντων, με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει ο, η, ο, η κάθε συνάντηση με τον κάθε άνθρωπο, είναι μια ευκαιρία να μάθουμε την αγάπη η οποία είναι Χριστός. Δηλαδή, είναι ένα μαλάκωμα τη καρδιά μα για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε την αγάπη που είναι ο Χριστό. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Αν την εγκλωβίσουμε στον εαυτό μα και την κλείσουμε, είναι θάνατο, είναι κούρα, είναι ταλέπορ, είναι σύγκρουση, είναι λογισμοί. Έχω λογισμού, λέει ο Γιατί, από εδώ ξεκινάει οι Που δεν ξεκαθαρίσαμε ότι ο καθένα που συναντούμε είναι μια ευκαιρία μια μοναδική, προσωπική, ανεπανάληπτης αγάπη που δεν ζηλεύει γιατί είναι μοναδική είναι ιδιαίτερη είναι διαφορετική δεν είναι, δεν είναι κάτι που συγκρίνεται λοιπόν και εφόσον έχει την ανεπαναληπτικότητά της και τη μοναδικότητά της έχει ως σκοπό να διοχετευτεί αυτή η αγάπη στην όνοια αγάπη είναι Χριστός να εμπνευστούμε να εμπνευστεί να μαλακώσει, να εμβεσοληθεί η καρδιά μας να κατευθυνθεί προς τα εκεί εκεί βρίσκει τη δικαιοσύνη τη. Εκεί βρίσκεται η ανάπαυση. αλλιώς τα λουπορούμε, μάθαμε λογισμού. Εκεί συναντούμε και τον άνθρωπο αληθινά. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, μπορεί να γίνει κατανοητή και να δικαιώσει και να μας δικαιώσει και η ανθρώπινη αγάπη. Αλλιώ τότε η αγάπη είναι μια, μια ταλαιπωρία που μας βάζει στην περιπέτεια της αμφιβολίας, της αμφισβήτησης, της ανασφάλειας και είναι μια κατάσταση κόλασης. Ο κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερο. Η κάθε σχέση είναι διαφορετική. Αλλά κοινό ο λόγος, κοινό ο προθυνατολισμός. Ο άλλος γιατί παντρεύεται. Για να βρει έναν που να τον λατρεύει. Μία που τον λατρεύει. Ή ποιο λόγο. Για να μάθει μέσα από αυτήν την προσωπική σχέση την καθημερινή τριβή. Την καθημερινή άσκηση που προσπαθεί να βγει από τον εαυτό του, από το θέλημά του, να αντιληφθεί το θέλημά του, άλλου, να ασκηθεί, να μάθει να αγαπά, να αγαπά όλο τον κόσμο. Και εν τέλει αυτή η αγάπη να γίνει Χριστό, να μεταμορφωθεί σε Χριστό. Αυτό εννοεί και ο Εβραίο Βαδωρόδο, θα λέει αυτό το παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα. Λέει, ας υποθέσουμε ότι είναι ένα κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα στρογγυλό χάραγμα γυνομένο με διαβίτη και έχοντα ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο οι δρόμοι, δηλαδή τρόποι ζωής των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν προχωρούν οι Άγιοι προς το κέντρο θέλοντα να πλησιάσουν τον Θεόν, Ανάλογα με το πόσο προχωρούν, πλησιάζουν και τον Θεό και μεταξύ του. Και όσο πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζονται μεταξύ του. Και όσο πλησιάζονται, πλησιάζουν τον Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο και τον, εννοείστε και τον χωρισμό. Γιατί όταν απομακρύνεται από τον Θεό και γυρίζουν, όταν από τον Θεό και γυρίζουν πίσω προ τα έξω, είναι ολοφάναρε ότι όσο βγαίνουν προ τα έξω και απομακρύνονται από τον Θεό, Τόσο απομακρύνονται και μεταξύ του. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ του, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η φύση της Αγάπης Όσο μένουν βρισκόμαστε έξω και δεν αγαπάμε τον Θεό, τόσο απομακρυνόμαστε ο ένα από τον άλλο. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, όσο πλησιάζουμε τον Θεό, με την αγάπη μα σε αυτόν, σε άλλο βαθμό ενωνόμαστε με την αγάπη του πλησίον. Και όσο ενωνόμαστε με τον πλήσιον, τόσο ενωνόμαστε με τον Θεό. Αυτός είναι ο τρόπος που λέει ο δωρόθεος, ο παραστατικός για να εννοήσουμε τα πράγματα. Όταν η καρδιά μας δεν έχει ανάπαυση με κάποιον άνθρωπο, όταν η καρδιά μας έχει λογισμούς, όταν διεκδικούμε από τον άλλο, όταν πνίγουμε τον άλλον, όταν απαιτούμε τον άλλο, όταν θέλουμε να γίνει όπως εμείς θέλουμε, τότε είμαστε μακριά από τον Θεό. Όταν θέλουμε μια αγάπη που να κανοποιεί τις ανάγκες μας, να κανοποιεί το θέλημά μας και θέλουμε τον άλλο εχημάλωτό μας και δεν τον αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί και να ανασάνει και δεν τον μεταφέρουμε απ'νεύμα πίκες αυτό δεν είναι αγάπη ούτε Θεός. Που το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν είναι αγάπη, αυτό δείχνει ότι είμαστε και μακριά από τον Θεό. Το βασικό στοιχείο του ανθρώπου που δείχνει ότι τον είναι η ελευθερία. Είναι η ελευθερία. Όσο εμείς θέλουμε να είμαστε στο λογισμό μας και να εγκλωβίσουμε τον άλλο και έχουμε αυτή τη μιζέρια της κληροκαρδία και της κλαβιάς δεν υπάρχει Θεός. Έτσι λοιπόν αν θέλουμε να δούμε αν είμαι θα του Θεού αυτό είναι. Ο άνθρωπος του έχει ελευθερία. Εμπνέει η ελευθερία μεταδίδει η ελευθερία. Δεν περιορίζει. Δεν ελέγχει. Δεν κατακρίνει. Εμπνέει εμπνέει με το βήμα της καρδιάς του. Κανείς άλλος? Συγγνώμη. Ο αγαπητός μου μαθητής εννοούσε ότι ήταν αυτός που περισσότερο αγάπησε και αντανακλούσε η αγάπη του Ιωάννου σε Χριστό. Αν είναι όμορφος... Λοιπόν, θα πούμε την Δευτέρα την επόμενη. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα, νημώνη, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, νημώνη, ελέησον και σώσον ημάς.